Η Καινή Διαθήκη Μετά Συντόμου Ερμηνείας Υπό Παναγιώτου Νίτρα Μπέλα Εκδόσεις Αδελφό τη Θεολόγων Ο Σωτήρ Ισάβρον 42 Αθήνε Τηλέφωνο 36 108 Αθήνε Μάιος 1993 Το Καταλουκάν Ευαγγέλιον Αναγνώστρια Κατερίνα Κουρί. Το καταλούκαν Λουκάν Ευαγγέλιο εισαγωγή, σελίδα 215 Ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν είναι το Ιουδαίος, αλλά εθνικός, σύμφωνα δε με την παράδοση, κατήγεται από την αντιόχεια της Συρίας. Ο Λουκάς το ένας από τους στενοτέρους και προσφιλεστέρους συνεργούς και συνεκδήμους του Αποστόλου Παύλου. Παρακολούθησε τον Παύλο ει ορισμένε περιοδίε του, όπω λόγου χάρη κατά τη Δευτέρα αποστολική Περιοδία από την Τροάδα ει του Φιλίπου, κατά την τρίτην Πορεία από του Φιλίππους ει Ιεροσόλυμα και από την Κεσάριαν μέχρι τη Ρώμη. Ή το δε μαζί με τον Παύλο τόσο κατά την πρώτη φυλάκησή του, όσο και κατά τη Δευτέρα. Κατά την οποία μάλιστα, όπω φαίνεται από την προστιμόθεων Β' Επιστολή, κεφάλο Δ. στίχο ή το αυτό μόνο μαζί με τον Απόστολον. Δικαίως ως εκ τούτο ο Λουκάς υπήρξε προσφυλής των Απόστολων Παύλων, ως ιατρός δε κατά πάσα πιθανότητα προσέφερε τα ιατρικά υπηρεσίες του στον των Απόστολων. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι συγγραφεύς όχι μόνο του Τρίτου Ευαγγελίου αλλά και των πράξεων των Αποστόλων. Επιπλέον, κατά την παράδοση, ο Ευαγγελιστή Λουκά εκήρυξε τη χριστιανική θρησκεία στην Δαλματία και την Γαλλία, όπω δεν αναφέρει και ο Άγιο Γρηγόριο, ο Ναζιανζινό, ήλθε και στην Αχαία, όπου και συνέγραψε το Ευαγγέλειό του. Ο χρόνο συγγραφής συγγραφή του Τρίτου Ευαγγελίου, το οποίο απίφθυνε ο Λουκά προ τον Κράτη των Θεόφυλων, ετοποθετήθη υπό την 1 φυλακη σου του Παύλου. Του το δε διότι τα σπράξεις έτυνας εγγράφησαν μετά το Ευαγγέλιο, θεωρούν όσοι γραφείσαν σαν Ρώμη κατά την πρώτη φυλάκηση του Αποστόλου ή την περί 62 μετά Χριστό. Υπήρξαν εντούτοις και υποστηρίξαντες ότι το Ευαγγέλιο συνεγράφει μετά την άλωση των Ιεροσολύμων. Η επικρατεστέρα όμως νόμη είναι ότι το τρίτο Ευαγγέλιο συνεγράφει πρώτο 70 μετά Χριστόν.